ότι η δική μας αριστερά oh, oh, oh. και θέλω εδώ να σας πω ότι η δική μας αριστερά είναι τα φαινόμενα αλοτρίωσης είναι ο ο παραγοντισμός η κοινική αποξένωση από την ιδεολογία και την πολιτική μας Μπράβο. για δική τους αριστερά καλό είναι, καλό ακούγεται νομίζω έτσι ακριβώς είναι Αυτή η αριστερά που έχουμε γνωρίσει τα τελευταία δύο 25 χρόνια ω κυβέρνηση τα έχει όλα αυτά και έχει άλλα 100. Αν είχε μόνο αυτά θα ήταν μικρό το κακό, αλλά έχει και τα υπόλοιπα, τα οποία τόσο πολύ έχουμε αγαπήσει, τόσο πολύ έχουμε συνηθίσει. Δεν πιστεύαμε όλοι ότι θα είχε όλα αυτά τα αρνητικά, αλλά τελικά οι εκπλήξεις δεν είναι μόνο... Στα γνωστά σοκολατό αυγά που είναι και τη μόδα αυτήν την εποχή, με πασχαλινό ύμνο ξεκινήσαμε. Μουσικό, έτσι θα πάμε μέχρι το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, σε κανένα δεκάλεπτο τέταρτο περίπου, γιατί είναι Πάσχα και πρέπει να ακούμε και ύμνου τη Πασχαλιά. Όχι μόνο αυτό, ο Αλέξη Τσίπρας μίλησε και στην, στο συνέδριο τη νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ και στην Κεντρική Επιτροπή το τρίμερο τετράήμερο που μα πέρασε. Οπότε εκεί ξεδίπλωσε όλο το αριστερό του ταπεραμέντου. Αυτό που έχουμε αγαπήσει όλοι. Εμείς οι υπόλοιποι, οπότε πρέπει να ακούσουμε τι ακριβώς ε, τους είπε. Και θέλω να θυμηθώ και εδώ απέναντί σας κάτι που λέω συχνά σε ό,τι αφορά την πολιτική μας, μια άλλη μεγάλη καινοτομία σε ό,τι αφορά την πολιτική μας, που ακούει στο όνομα τα μνημόνια της λιτότητας. Με του μέλλοντο ω επιπλέον κρατή. Μια άλλη μεγάλη καινοτομία σε ό, αφορά την πολιτική μα που ακούει το όνομα τα μνημόνια τη λιτότητα. Ο ήταν ο ζουράρη. Ο πρώτο και ο τελευταίο, ο τρίτο ήταν ο λέξη τσίρα, μιλώντα σε συντρόφου, εξήγησε ακριβώ τι σημαίνει αριστερά. Για αυτού, το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται, δεν είπε πρωτότυπα πράγματα, είναι η αλήθεια. Νομίζω και από κάτω δεν ήθελαν να ακούσουν κάτι πρωτότυπο. Ε, είπε και άκουσαν αυτά που όλοι ξέρουν, αυτά που όλοι ξέρουμε, αυτά που όλοι έχουμε εγκρίνει και γκρίνουμε και επιλέγουμε τη συγκεκριμένη οδό του μαρτυρίου για να γίνουμε λίγο πιο επίκαιροι. Μίλησε και για τα εργασία Αν θέλουμε να είμαστε ακόμη πιο επίκαιροι και να κινηθούμε σε καθημερινό γολγοθά, ο Αλέξη Τσίπρα είπε και για τα εργασιακά. Το τελευταίο διάστημα δίνοντας αυτή τη μάχη παράλληλα καταφέρνουμε τη δημιουργία μια αγοράς εργασίας πλήρω ελαστικής, μια αγοράς εργασίας που προσφέρει περισσότερο θέσεις μερικής απασχόλησης παρά θέσεις πλήρους απασχόλησης. Μπράβο. Θέλω να κλείσω όμως λέγοντας ότι παίζουμε τι κουμπάρες με το μέλλον ενό ολόκληρου λαού. Θέλω εδώ να σας πω ότι η δική μας αριστερά είναι τα μνημόνια της λιτότητας. Καλά είναι καλά είναι όλα αυτά. Αρκεί να είναι αριστερά. Να μην είναι δεξιά. Να μην είναι από του Σαμαροβενιζέλου. Και τα πλεονάσματα επίση. Είναι αλλιώ να είναι 3,5% το πλεόνασμα με Σαμαράκ. Είναι αλλιώ να είναι 3,5% το πλεόνασμα με Τσίπρα. Είναι αλλιώ να γίνει περικοπή συντάξεων με Σαμαρά Βενιζέλο. Και είναι αλλιώ να γίνει που θα γίνει πολύ μεγάλη γερή περικοπή συντάξεων με Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχουν κάποιε διαφορέ. Πρέπει να το παραδεχτούμε και να το ομολογήσουμε. Ενώ εμεί λέμε όλα αυτά, υπάρχει μια διαδικασία σε εξέλιξη. Ο Κώστας Βαξεβάνη έχει παραδοθεί στο αυτόφορο, πήγε πριν λίγο. Φαντάζομαι θα το είστε με στα social media θα έχετε πιάσει την ατμόσφαιρα. Μετά από το χθεσινό δημοσίευμα στην εφημερίδα του, η σύζυγο Τουρνάρα κατέθεσε μήνυση, ναι, αλλά ζητάει και την σύλληψη του δημοσιογράφου. Και έτσι λοιπόν από το να κρύβεται και να κάνει αυτά που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό σε πάρα πολλέ περιπτώσει, ο Κώστας Βαξεβάνη στι 12 πήγε στο αστυνομικό τμήμα τη Καλιθέα μαζί με τον συνάδελφο Βασιλεί και παραδόθηκαν έτσι λοιπόν ε, μάλιστα το ανήρισα και στο Twitter βλέπω εδώ διαβάζω μόλις παραδοθήκαμε και συλληφθήκαμε με το συνάδελφο Αδριανόπουλο μετά απομείνηση της οικογένειας του Ρνάρα αυτά τα ωραία συμβαίνουν εδώ στην Ελλάδα του 2017 ε, ε, τα όσα γίνονται από τον τύπο πως διώκεται ο τύπος ένα μεγάλο θέμα άλυτο σε αυτόν τον τόπο επίτηδες άλυτο διευκολύνει πάρα πολλού. Ε, δεν ξέρω τι τύχη θα έχει, ποιο θα δικαιωθεί, πώ θα δικαιωθεί, ποιο θίγεται, πώ θίγεται, γιατί θίγεται και πώ ο θυγμένο πάντα θέλει την εξόντωση του άλλου, όταν πρόκειται για τύπο, εφημερίδα, δημοσιογράφο, γιατί ο ρόλο, να θυμίσουμε, του δημοσιογράφου είναι και αυτό. Κάποτε ήταν κυρίω αυτό. Να κάνει κάποιε αποκαλύψει. Μπορεί να θίξει εκεί, λογικό. Αλλά υπάρχουν διαδικασίε δικαστικέ που μπορεί να με όποια στοιχεία υπάρχουν και αν να προσκομιστούν. Να ρηχθεί το σχετικό φω. Αλλά μέχρι τότε να ζητείται τη εξόντωση και να κυνηγείται ο όποιο δημοσιογράφο τολμάει να κάνει κάτι διαφορετικό από το να γλύφει, να ξερογλύφει αυτά που κάνουν οι περισσότεροι, είναι ένα τεράστιο θέμα που χαρακτηρίζει και αυτόν που κάνει τη δίωξη. Όχι μόνο αυτόν που δέχεται τη δίωξη. Και γενικότερα τον τρόπο αντίληψη και την σχέση που μπορεί κάποιο να έχει στο μυαλό του με την δημοκρατία και με άλλα τέτοια πάρα, πάρα πολύ. Με το φιλελευθερισμό και με άλλε τέτοιε πολύ ωραίε λέξει. Τα αφήνουμε σε λίγο στην άκρη. Παρακολουθούμε αν συμβεί κάτι ιδιαίτερο από αυτό το θέμα. Ο Ευκλήτη Ακαλώτο, προχτέ, τον ακούγαμε στην εκπομπή που δεν είχαμε εκπομπή γιατί μεταδίδαμε τι Βρυξέλλες απευθεία. Αν προσέξατε, σε μία φράση διατύπωσε το δράμα τη σύγχρονη αριστερά, αλλά ποιο νοιάζεται και για αυτήν και για το δράμα τη, το δράμα του σύγχρονου Έλληνα λαού που έλεγε ο Γιώργο Παπανδρεύου. Η συμφωνία είναι ότι τα περιοριστικά μέτρα θα νομοθετηθούν τώρα mm, πολύ ευχαριστώ Τώρα, δηλαδή στι επόμενες εβδομάδες και θα ισχύουν έτσι κι αλλιώς Σε ευχαριστώ Βανίγερο Και θα ισχύουν έτσι κι αλλιώς, και τα θετικά μέτρα όπως τα λέμε εμείς Θα, νομοθετηθ, θα νομοθετηθούν και αυτά τώρα και θα υπάρξουν αν είμαστε εντός των στόχων Μπράβο. Αυτή είναι η συμφωνία Αν είμαστε εντός των στόχων <Τοποίησαι> Τα περιοριστικά μέτρα θα νομοθετηθούν τώρα <Τοποίησαι> Τώρα ΣΥΡΙΖΑ, η ελπίδα έρχεται Τώρα, <Τοποίη> τώρα Είχαμε μια συμφωνία για του βασικού πυλώνε τη συμφωνία. Ωραίο είναι αυτό. Είχαμε τη συμφωνία για του βασικού πυλώνε τη συμφωνία, η οποία είναι γολγοθάς, Όπω ακούσατε, είναι η διατύπωση άκρω διαφωτιστική. Τώρα θα ψηφιστούν και τα θετικά και τα αρνητικά. Με τη διαφορά ότι τα αρνητικά θα εφαρμοστούν τώρα, αμέσω, ενώ τα θετικά θα εφαρμοστούν αν. Αν πιάσουμε του στόχου, και ξέρετε τι σημαίνει αυτό, πώ πιάνονται οι στόχοι με τα μέτρα που θα έχουν ψηφίσει, μέσα σε αυτή τη φράση είναι η επιτυχία τη συμφωνία. Συνοψίζεται έτσι με δέκα λέξει, επειδή πολλοί πανηγυρίζουν. Συριζέω βλέπω βουλευτέ που καμαρώνουν, που έκλεισε η αξιολόγηση. Φαντάζομαι θα πάνε στα χωριά του αυτέ τι μέρε και θα του καλοδεχτούν όλοι. Που τώρα θα ψηφιστούν και τα θετικά και τα αρνητικά, αλλά τα θετικά, που ποιο να τα πει θετικά, τέλο πάντων θα εφαρμοστούν ποτέ. Οπότε δεν πρόκειται να εφαρμοστούν και αυτό το ξέρουν όλοι. Αλλά τι να κάνανε όλοι αυτοί, ε, όπως δηλώνουνε. Το κάνουν με πολύ μεγάλη επιτυχία πάντα. Τους επιβλήθησαν όλα αυτά τα μέτρα και άλλωστε αριστερός είναι αυτό που κάθεται εκεί, δεν θέλει να είναι εκεί και του επιβάλλουν οι άλλοι μέτρα. Αυτός είναι ο ορισμός του σύγχρονου αριστερού. Δεν θέλουμε να κρύψουμε το γεγονός ότι στην πολιτική αυτή συμφωνία υπάρχουν μέτρα. Για την περίοδο μετά τη λήξη του προγράμματο, 2019 και 2020, που ούτε αναγκαία είναι με βάση του δημοσιονομικού στόχου που πετυχαίνουμε, ούτε και θα επιλέγαμε ποτέ εμεί. Ούτε και θα επιλέγαμε ποτέ εμεί. Ούτε και θα επιλέγαμε ποτέ εμεί. Τα επιλέξατε όμω. Εδώ έχετε σταματήσει η λογική, έχει τελειώσει η λογική, δεν θα τα επέλεγαν ποτέ. Το λέει η Καμαρώνη, η χειροκροτούν οι άλλοι από κάτω, ναι, δεν θα τα επιλέγμα Τα επέλεξαν όμω. Αυτοί τα επέλεξαν, δεν τα επέλεξε ο Σαμαράς, δεν τα επέλεξε ο Βενιζέλος. Δεν τα επέλεξε ο Μητσοτάκη, τα επέλεξε η κυβέρνηση. Θα τα ψηφίσει, θα τα φέρει στη Βουλή και θα καμαρώνουν και θα λένε το ναι σε όλα και θα ισχυρίζονται ότι δεν τα θέλουν, αλλά τα θέλουν. Σε αυτόν τον παραλογισμό, καλείται όποιο έχει μυαλό ακόμη στο κεφάλι του να δώσει μια απάντηση. Δύσκολο, πολύ δύσκολο, και το πρώτο, να υπάρχει κάποιο με μυαλό στο κεφάλι, και δεύτερον, αυτοί οι λίγοι ελάχιστοι να δώσουν τη γνωστή απάντηση. Το είπε ο Αλέξη Τσίπρα έτσι, αλλά έπρεπε να το πει και η Ε, ήμουν στην Κεντρική Επιτροπή. Mm. Δεν έτσι έσταν και μια χαρούμενη ατμόσφαιρα. Έβλεπα λίγο γκρίνιες, λίγα μούτρα. Όντω, είναι έτσι, υπάρχουν στελέχοι εντός του κόμματο που είδαν α, αυτή τη σημαντία δεν είναι καλή. Δεν θέλουμε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Ήταν μια Κεντρική Επιτροπή η οποία ήταν και στοχαστική. Στα κρυσφύγετα τη Οκτασίας μας βρήκε η πνοή του χθε που πατινάριζε στον πάγο αδιαφορίας και στοχαστική και πήρε τα μαλλιά μας και τα έκανε θερινή κατασκήνωση και συντροφική Πρέπει παιδιά δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει αλλά κατά βάθο είμαι σοσιαλιστής Αυτή η συμφωνία είναι μια επιβολή μέσα σε συνθήκε. ή αν θέλετε σε ένα πλαίσιο ασφικτικό τα σοβέβαιος εστέ ότι σε τρεις μήνες τα στη κυβέρνηση. Μου το είπε ο επιστημονικός μου συνεργάτης. Η χαρτορίχτρα μου. Ναι. Η χαρτορίχτρα μου. Ναι. Αυτή η συμφωνία είναι μια επιβολή Μέσα σε συνθήκε. ή αν θέλετε σε ένα πλαίσιο ασφιχτικό. Ασφιχτικό. Τους το επέβαλαν όπως λέει η κυρία Θεανό Φωτίου. Άλλωστε όλοι αυτοί είναι εκεί για να τους επιβάλλει κάποιος κάτι στην ε, ζωή μας. Όλοι γνωρίζουμε ότι αν κάποιος επιβάλλει κάτι που δεν το θε, που θεωρείς ότι είναι πολύ κακό, παίρνεις κάποια μέτρα, δεν το δέχεσαι, επαναστατείς ή πας παραπέρα. Ε, εν πάση περιπτώσει υπάρχουν διάφορε διάφοροι τρόποι να αποφύγεις αυτό που σου επιβάλλει κάποιος που έχει δοκιμαστεί ότι είναι κακό και έχεις πει ότι δεν θα το κάνεις ποτέ αυτό το κακό εδώ τους παρακολουθούμε, τους βλέπουμε ανθρωπάκια μικρά, σιγά σιγά να κάθονται και να βγαίνουν μετά περίλοιπα όλα σαν κουτάβια, να λένε δεν το θέλαμε αλλά τελικά θα το κάνουμε ενώ δεν το θέλουμε ενώ είναι κακό για κακό τη κοινωνίας περιφέρουν το αξιολύπητον τη υπόθεση, προσπαθώντας να Βγάλουν και αυτή μια άκρη και κυρίως εμείς που έχουμε το κουράγιο ακόμα να τους παρακολουθούμε όλα αυτά στη στοχαστική συντροφική κεντρική επιτροπή όπως είπε Θεανό Φωτίο που θα έχει ένα νόημα συνήθως αυτές οι κεντρικές επιτροπές γίνονται σε ισόγεια ξενοδοχείων που οι τύχοι έχουν μια επένδυση για την ηχομόνωση συνήθως είναι μοκέτα ή δεν ξέρω κάποια ηχομονωτικά θα έχει ένα νόημα να είχαν καθρέφτες αυτές οι αίθουσες. Ωστε να κοιταζόντουσαν εκεί στοχαστικά και συντροφικά οι σύντροφοι, μπάς και βγάζαν κάποια άκρη από πού ξεκίνησαν, τι έλεγαν και πού έχουν καταντήσει, θα έχει ένα νόημα πραγματικό. Επειδή δεν το κάνουν αυτοί, εμείς εδώ έχουμε τον καθρέφτη έτοιμο, αλίμονο, και τον έχουμε τον καθρέφτη με τα λόγια του Πρόεδρου. Παλεύουμε με νίκες αλλά και με συμβιβασμού όταν αυτό είναι αναγκαίο. Αλλά παλεύουμε έχοντας στρατηγική, σχέδιο, όραμα, Πάνω απ' όλα έχοντα πίστη στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και του Ευρωπαϊκού Θεσμού. Πάνω απ' όλα έχοντα πίστη στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και του Ευρωπαϊκού Θεσμού. Είναι στη, Ράσια, Είναι στη φύση της κάθε συμφωνίας Ενώ έχουμε αλλάξει ύμνο, έχουμε πάει στο τροπάριο της Κασιανή. Μπήκε και μια γυναικεία φωνή, το έχετε καταλάβει Γιατί ξεκινήσαμε με άλλον πασχαλινό ύμνο Και τώρα πάμε σε άλλον πασχαλινό πάντα Για να είμαστε στο κλίμα τη μεγάλη εβδομάδα, ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα να λέει μια αλήθεια από αυτέ τι αλήθειε που έχει χρόνια να μα πει και μα έχουν λείψει. η αλήθεια ότι είναι πιστή στο Δουνουτού και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία, καμία αντίρρηση, βλέπουμε, δεν χρειάζεται ο πλεονάσμο αυτό. Και ακούμε τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, ο οποίο μιλάει για τη φύση των συμφωνιών που υπογράφει και ο ίδιο. Που κατήγγειλε όταν αυτή τη φύση των συμφωνιών την υπέγραφαν οι προηγούμενοι. Αλλά μιλάει για τη φύση για των συμφωνιών, οι οποίες είναι συμφωνίες που προκαλούν κακό και στεναχώρια στον ελληνικό λαό, χωρίς να του έχει πει κανεί ότι υπάρχουν και συμφωνίες που προκαλούν καλό και όχι στεναχώρια στον ελληνικό λαό, αλλά όπως και οι προηγούμενοι, έτσι και αυτοί, αυτές τις συμφωνίες, αυτές τις φύσεις τις συμφωνίες δεν τι αναζητεύει ο τσακάλωτος. Είναι στη φύση της κάθε συμφωνία να έχει και συμβασμούς και πράγματα που θα στενεχωρήσουν όχι πρωτίστως τη διαπραγματευτική ομάδα, αλλά τον ελληνικό λαό. Είναι στη φύση. Είναι στη φύση. Το είπε πάρα πολύ ωραία. Άρα δεν φταίει ο ίδιο, Δεν φταίει ο Ντάισεμπλουμ που υπαγόρευσε. Δεν φταίει ο Soyble. Δεν φταίει η κυβέρνηση, δεν φταίει η ΑΝΕΛ που στηρίζουν, είναι στη φύση. Είναι κάτι φυσικό. Δεν μπορεί αν είναι κάτι φυσικό και στη φύση αυτών των συμφωνιών. Το ερώτημα: γιατί δεχόμαστε τέτοιε συμφωνίε και γιατί έχουμε μπει σε αυτό το λάκκο των λιονταριών που μόνο τέτοιε συμφωνίε έχει, γιατί ποτέ δεν είχαν πει θα είχαν διαφορετικέ συμφωνίε, δεν το θέτει βεβαίω κανεί από του συντροφικού και στοχαστικού συντρόφου τη Κεντρική Επιτροπή. Το έθεσαν εκεί 13 για το απλό ξεκάρφωμα, χωρί να θέλουν να το θέσουν σε ψηφοφορία για να μην διαταράξουν και το συντροφικό και στοχαστικό όλα κλίμα τη συγκεκριμένη κεντρικής μνημονιακής νεοφιλελεύθερης επιτροπής του κατά τα άλλα και κατεφημισμών αριστερού κόμματο που κανείς πια δεν το λέει γιατί πως ανέκδοτα να ακούσει κανείς με στη διάρκεια της μέρας. Η κυρία Χτσιόγλου ανακοινώνει τα ευχάριστα. Η παρέμβαση στο, στη συνταξιολογική δαπάνη θα συμβεί το 2019. Μπράβο! Είναι γεγονός και είναι πράγματι αρνητικό ότι θα υπάρχει κάποια περικοπή η οποία θα αφορά τις προσωπικές διαφορές. Μπράβο. Και είναι πράγματι αρνητικό ότι θα υπάρχει κάποια περικοπή. Η μεταρίτισμψη λοιπόν έχει ένα άμεσο αποτέλεσμα και ένα μεσοπρόθεσμο και ένα μακροπρόθεσμο. Το άμεσο mm. αποτέλεσμα είναι ότι προφανώς οι άνθρωποι από τους οποίους παίρνεις ακόμα και ένα ευρώ διαμαρτύρονται και δεν καταλαβαίνουν το μακροπρόθεσμο. Αυτός είναι ο κατρούκαλος που είχε κάνει την περίφημη μεταρρύθμιση και έλεγε το 18 και μετά θα έρθουνε... Θα έρθει η ανάπτυξη και άρα η ανάπτυξη θα φέρει και αύξηση των συντάξεων και δεν θα ξαναγίνουν άλλε περικοπέ. Βέβαια, τι είχε κάνει τι περικοπέ, αλλά έλεγε στον κόσμο το ακριβώ αντίθετο. Απόλυτα συνηθισμένο. Έχει ονομασία όλο αυτό που κάνει ο Κατρούγκαλο. Το ξέρουμε πολύ καλά. Ακούσαμε και την Αχτσιόγλου. Θα γίνουν δυστυχώ οι περικοπέ στι συντάξει από το 2019. Και μετά, μην ξαφνιαστείτε αν μια μεσοαξιολόγηση ή ένα μεσοπρόθεσμο τη φέρει πιο κοντά την περίφημη περικοπή των συντάξεων. Ο κύριος Κατρούγκαλος θα ψήφιζε τον σχετικό νόμο ε, και θα μείνει στην ιστορία και γι' αυτό αλλά και για τις δηλώσεις που έκανε γύρω από τον νόμο είχε πει τότε, ε, είχε προδιαγράψει το θετικό της υπόθεσης. Το μήνυμα που θέλω να σας είναι απλό. Δεν θα υπάρχουν άλλες μειώσεις της συντάξης. Τέλειωσε η προσπάθεια προσαρμογής. Από εδώ και πέρα θα μοιραστούν τα ωφέλια από την ανάπτυξ yeah! Από εδώ και πέρα θα μοιραστούν τα ωφέλη από την ανάπτυξη. Έλεγε πριν κάνα χρόνο κατρούκαλος, αλλά τελικά τα ωφέλη από την ανάπτυξη είναι μείωση των συντάξεων, γιατί αυτό αποφασίστηκε στι Βρυξέλλες. Στεναχωρήθηκε ο ελληνικό λαό. Είναι μέτρα που στεναχωρούν τον ελληνικό λαό, όπω λέει ο Τσακαλώτο, αλλά που δεν στεναχωρούν τον Ντάισιμπλουμ και τον Σόιμπλε και όλου αυτού. Είναι ένα παράξενο που γίνεται. Ενώ έχουμε αριστερή κυβέρνηση, θα έπρεπε να χαροποιούσε τον ελληνικό λαό. Όχι. Στεναχωρεί με τι αποφάσει και οι υπογραφέ τη τον ελληνικό λαό, αλλά δεν στεναχωρεί του άλλου είναι ένα σημείο και αυτό των καιρών το δεχόμαστε και αυτό αν συμφωνείτε και εσεί το 11-208-200 σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά να καταθέσετε τη συμφωνία ή τη διαφωνία σας στοχαστικά πάντα και συντροφικά γιατί μπορεί να μην είστε μέλη κεντρική επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ αλλά είστε αυτό που έχει αναδείξει αυτού ώστε να είναι μια κεντρική επιτροπή που αποφασίζει μέτρα που διαφωνεί αλλά τελικά τα αποφασίζει όμως SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντα real και no, το μήνυμά σας και όλο αυτό στα 19,50 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι την Για του συνταξιούχου γίνεται πάλι λόγο. Υποτίθεται έρχεται το ένα νομοσχέδιο μετά το άλλο, γίνεται νόμο για να γλιτώνουμε τι περαιτέρω περικοπέ. Αλλά τελικά έρχονται οι περαιτέρω περικοπέ μαζί με του νόμου. Δεν θα κόψουμε για 12η τη φορά τι συντάξει. Πετε μου εσύ τι μου έχει κόψει, Μαζί με το 13ο και το 14ο μισθό. μισθό. Είναι το του 50 με 60%! Ποιος θα ζήσει έτσι. Δεν πρόκειται να παραδώσουμε ούτε τη δημοκρατία ούτε τους γονιούς μας, τους συνταξιούχους Ελληνίδες και Έλληνε που πλέον βρίσκονται κάτω από τα όρια της στόχιας. Έχει κοπεί και η σύνταξη αλλά μας τα παίρνουν με τους έμεσους φόρους δεν πάει άλλο. Κάθε... Κέρδο δηλαδή από την ανάπτυξη θα έχει αυτόματη αντανάκλαση στι συντάξει. Mm -hmm. Όσο ανεβαίνει το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, τόσο θα ανεβαίνουν και οι συντάξει. Μα στέλνει στα συσίτια. Δηλαδή μα κόβει το <συσίλιο> εικάσμα, <εκασύλιο> <εκασύλιο> κόβει τι συντάξει. <συσίλιο> κόβει επιδόματα, κόβει <συσίλιο> μερίσματα και μα στέλνει στα συσίτια. Βεβαίω και δεν θα υπάρχει. Είναι σαφέ ότι δεν θα υπάρξουν άλλε μειώσει. Το λέγαμε πέρυσι. <συσίλιο> και θα μα καταντήσουν να ζητιανεύουν η αλήτε! Η ύμνη Πασχαλινή αυτή είναι επειδή σαν σήμερα το 1870 γεννήθηκε ο Βλαντιμίρ Ήλιτς Ουλιανόφ Λένιν όπως τον ξέρουμε όλοι. Έχει γενέθλια δηλαδή. Γενέθλια. Και σαν σήμερα το 1979 γεννήθηκε ο Παύλο Φίσας. Αν ζούσε θα ήταν 38 ετών. Στα 34 όπως όλοι ξέρουμε τον μαχαίρωσε ο Χρυσαυγίτης. Αυτές οι δύο επέτη υπάρχουν. Τις βάζουμε έτσι μαζί να τη σκεφτούμε λίγο υπό τους ήχους ρώσικων, σοβιετικών τραγούδιων. Μπράβο σας και σύντροφοι Η σημερινή συνεδρίαση τη Κεντρική Επιτροπή έχετε σε μια κρίσιμη καμπή όπω καταλαβαίνετε όλοι Λίγο πριν από μια πολύ σημαντική στροφή της μάχης που έχουμε ξεκινήσει από τη μέρα Που ο ελληνικός λαός μας εμπιστεύτηκε την ευθύνη για του τόπου Διότι αυτή τη βαριά ευθύνη να λαλάβαμε με ένα και μόνο στόχο Για να γίνουμε διαχειριστές της καταστροφής Μπράβο! Καλά τα λέει και το κάνουν πολύ καλά αυτό, είναι καλοί διαχειριστές τις καταστροφή, μην πω ότι συμβάλλουν ώστε η καταστροφή να γίνει και μεγαλύτερη επειδή τους το επιβάλλουν, δεν θέλουνε, το καταλαβαίνει ο καθένας στη θέση τέτοιων πολιτικών ηγετών που έχουν και ρίζε στην αριστερά των προηγούμενων δεκαετιών, αυτό θα έκανε ο καθένας, θα υποχωρούσε με τη ματιά, με τη ματιά, κατευθείαν. Επίτροπο, Επίτροπος οικονομικών υποθέσεων και καλά, είναι σε εκεί χαρτογιακά, ο Μοσκοβισί, να δηλώνει και να κάνει κάτι τάχα ότι η Ευρώπη έχει και οικονομικές υποθέσεις που κάποιο για αυτές, τέλο πάντων, το είναι ένα καλωστημένο σύριαλ όλο αυτό. Επίτροπο, πάντω είναι ο Μοσκοβισή. Ποιον έχει διαλέξει ο Μοσκοβησί από όλου του Έλληνε πολιτικού για να του μιλάει και να του στέλνει τα ραβασάκια? Γιατί μου στείλε μια επιστολή ο Μοσκοβισή προ Τριημέρου. Σε εσά προσωπικά? Ναι. Όχι σε όλου του πολιτικού αρχηγού. Όχι, όχι, σε μένα Και τι σα λέει. Ότι θα δημιουργηθεί ένα μηχανισμό προώθηση των μεταρρυθμίσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θέλει να βοηθήσω και να τον ενημερώνω. Α, μάλιστα. Α, ε, έχουμε αναπτύξει κάποια, μια φιλία. Είχαμε Θέλω μια... να πω όχι με την κυρία Γεννηματά, όχι με το ποτάμι, Όχι. Okay. επειδή στι μόνο εγώ στην Ελλάδα προωθώ τι μεταρρυθμίσει. Οπότε έψαχνουν Μοσχόβηση να βρει κάποιον που προωθεί τις μεταρρυθμίσεις Βρήκε το Λεβέντη και του στέλνει μόνος αυτόν τις περίφημες επιστολές Μοσχόβηση προς Βασίλειο Λεβέντη Ο Βασίλης Λεβέντης δεν είπε μόνο αυτό γιατί έκανε κάποιες εμφανίσεις Όπως συμβαίνει κάθε Σαββατοκύριακο 5-6 τον αριθμό Σε κανάλια λογικό Κάποια στιγμή έκανε και μια ανασύσταση του πάλε ποτέ λέγαμε, μπλοκ και να γνωρίζετε ότι, ότι προτριημέρως στην, Ευβουλή, στην Βουλή προτριημέρως στην ένα θέμα εδώ για τον Πρόεδρό σας και τον Γενικό Διευθυντή με σκοπό δεν ξέρω mm -hmm. ποια κόμματα το προτείνανε mm -hmm. να διοχθούν για παράνομες προσλήψεις mm -hmm. και εγώ έδωσα εντολή στο βουλευτή που είχα mm -hmm. στην Επιτροπή mm -hmm. να εξεταστεί με ενηφαλιότητα και επί το θέμα διότι αν οι προσλήψεις ήταν σε σημεία απαραίτητα Απαραίτητα, δηλαδή για να λειτουργήσει, γιατί είχα ενημερωθεί ότι δεν έχετε ρεπόρτερ, α πούμε, στην Τσεχοσλοβακία. <Συλίου> δεν έχετε ρεπόρτερ, α στην Τσεχοσλοβακία. Να μάθει δεν υπάρχει και η Τσεχοσλοβακία. Έχει γίνει δύο χώρε. Δημοκρατίε είναι και οι δύο. Ακμάζουν και έχουν ελευθερία. Είναι ελεύθεροι και οι Τσέχοι και οι Σλοβάκοι. Μην τα ξεχνάμε αυτά, γιατί δεν ήταν τα προηγούμενα χρόνια, τι προηγούμενε δεκαετίες, Είναι το μόνιμο μότο. Οπότε επειδή δεν υπάρχει και ανταποκριτή στη ΣΕΡΤ, είναι λίγο πιο ελαστικό ο Βασίλη Λεβέντη μέχρι να τοποθετηθεί ανταποκριτή στην ω μέρο Α. Λοιπόν, από αυτό θέλω να δηλώσω ευτυχής. ευτυχής πραγματικά. Μπράβο. Πονία πρώτον. Όλοι είμαστε. Είμαστε όλοι Έλληνες. Αυτό μας ενώνει. Ο Ντάιζιμπλουμ, ο Μοσκοβισή μας ενώνει. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνι. <και> Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν. Δεύτερον, ευτυχή για την επέμβαση επιτέλου του ΝΑΤΟ στη Συρία το βράδυ. Βεβαίω, γιατί και ο Τραμπ όφιλε. Όφιλε ο με σύμμαχος, έναν τρόπο. Ο, σύμμαχος, ο σύμμαχος Τραμπα, Τραμπ, όπω Ο Τραμπ όφιλε και αυτός Είναι να τιμήσει τους ψηφοφόρου του. Ούτε 100 μέρες δεν έχει κλείσει την Προεδρία. Και του ψηφοφόρου μα, έτσι. Γιατί και του ψηφοφόρου μα, βέβαια. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Τον πάνω, τον που τον στηρίζουν. Τον που με τον τραγουδάει. Όλοι Να το πρόγραμμα ημερών που έχει. Εκεί είσαι στο τηλέφωνο. Εκεί, εκεί στη Β' Εθνική. Διαβάζω το tweet που γράψατε πριν από 30 λεπτά. Ξεκινάμε live εκτό ολίγου, στου 97 και 8, και στο ελληνοφανιάνεν.gr. Τώρα μα κόβετε την εκπομπή για να ακούμε το γέρν των Dyselblum. Ξέρετε, όλο τσίπρα, τσίπρα, τσίπρα, βαρετόπ. Όλο για τσίπρα σα κόβουμε την εκπομπή. Έλα. Δηλαδή, να ακούσουμε και για ένα ξένο Ευρώπη είμαστε. Το Συμφωνήσαμε, το... μνημόνιο έχουμε αγαπημένοι όλοι. Το νικήσαμε πάλι. Δεν χρειάζεται. Όχι, όχι. Θα τη φάω τη νίκη κλείσμα. Έχω ανοιχτή την ΕΡΤ και λέει από κάτω το σπεράκι. Ε. Περίπου πανηγυρίζουν για την επιστροφή των θεσμών στην Αθήνα. Ε. Όλα καλά, έτσι. Όλα καλά μέχρι που μπήκε εσύ καλά μέχρι που εσύ από την ώρα που σε είδα έχω Δεν του έχω πάθει και δεν είμαι καλά Α, συγγνώμη, ναι Θα κάνετε καθόλου εκπομπή Εκπομπή είναι και αυτό να ακούς Dizer Bloom live Τι είναι αυτό εμείς θέλουμε να ακούμε το φήμιο Σκάσε, αυτό είναι σκάσε Αυτό το κούτσι φόρεμα που φοράς Και στο ρυθμό μπαμπώ σε βράδυ το κορμί σου Έλα, ελά, έλα, ζωλιά μου. Τρισευτυχισμένο, τρισευτυχισμένο. Άκουσα τώρα το σκουρί, έκλεισε η συμφωνία, έκλεισε το μνημόνιο, τα πάντα όλα. <συμίλυνα> διπλή ανάσταση φέτο. Διπλή ανάσταση. Από πέρσι, από πέρσι ξεκινάει. Μα τη χρώσαν από πέρσι, γι' αυτό είναι διπλή. Ήταν μια <συμίλυνα> ανάσταση πέρσι που μα χρώσαν και ο Καμένο και ο Τσίπρα που λέγανε ότι την ανάσταση θα έχουν τελειώσει όλα. Ε, Δεν έγινε ε, πέρσι, ε, ε, έγινε ένα-ένα θα γίνει φέτο. Η είσαι τη διπλή ανάσταση που θα γίνει στην ουσία ένα τετράδι πια. Αν, αν την βάλει καλά κάτω και την ξεδιπλώσει, θα είναι τέσσερα Διπλή τη διπλή, διπλή. Ο διπλή, α πούμε, ανήμερα δεν το πάσχα, θα το γιορτάσουμε πάρα πολύ. Είναι Έτσι, αυτό που είναι. λέμε: ήρθε η ανάπτυξη, θα κάνουμε ανάσταση διπλής Διπλή σημασία, όχι διπλή ανάσταση, μπερδεύεσαι. Είναι διπλή σημασία αυτό που, που λέμε. Για το Λεβέντι, θέλω να σου πω για χθε. Από όταν άρχισα να σου αφήνω πριν, πριν ήταν ένα περίπου, Ο πρώτη μου φαντασίωση ήταν η τώρα Μπορτογιάννη. Φαντασίωση. Πε μου, τη με την τώρα, πε το μου αυτό. είχα στα χρόνια πόθο για την Ελένη Λουκά. τι δύο το Βασίλη <laughs> Εκτιμώ ότι είσαι μερακλής και εγώ τους μερακλίδες του πάω. <laughs> δηλαδή, ζω για τη στιγμή που θα με αγγίξει και θα αγγίξω να σου Θέλω να περπατώ στου δρόμου και να με πλησιάζετε και να με αγγίζετε και να μου επιτρέπετε να σα αγγίζω και εγώ. <laughs> Το λεβέντι, δεν το πειράζει το τσίπουρο με καφέ τύπου άλλο τον πειράζει τα 6-7 χιλιάρικα το μήνα. Αυτό είναι το πιο βασικό. Για κόψτε αυτά τα λεφτά να δούμε τι θα λέει μετά. Και λέει θέλει ένα δικό του άνθρωπο. Δηλαδή ο λαός δεν είναι δικό του άνθρωπο, Τι είναι. Ξένος είναι ο λαός. Βγήκε και μας λέει παπαριές τώρα. Ο χειρότερος από όλους είναι αυτός. Ο χειρότερος. Δεν πάει χειρότερος από το Λεβέντη. Είπε ότι αυτό που ακούμε είναι ελληνεία. Αφού λοιπόν αυτό που ακούσαμε ήταν ελληνοφεια, να το ανεβάσετε μετά στο site, να το ξανακούσουμε, να ξανακούσουμε το γέμιου και τον τσακαλώ. Να το ξανακούσετε. άκου και τώρα. Αν δεν είναι ο τσακαλότο μπορεί ελληνοφρένια, τι είναι ελληνιά. Τι είναι ελληνέα μα δεν είναι ο τσακαλότο. Εγώ θέλουμε να γίνεται εκπομπή κανονικά! Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε, ό,τι θέλει η κυβέρνηση, μάλλον θα κάνουμε. Και α και ου και να το του. Πάλι μπροστά είναι η Δημοκρατία. Πάλι τα συνθήματά τη τα φτιάχνει. Λογικό βέβαια. Τα φτιάχνει να είναι ταιριαστά με όποια συνθήκη έρθει που καταστρέφει λαό. Λευκό καπνό βγήκε, αλλά είναι από, από, από, από καίδια ίδια μα αποστολέ. Εγώ αυτό ξέρω. Να δούμε τι θα γίνει. Μάλλον από ό,τι κατάλαβα ψήσανε την Αχτσιόγλου. Α. Και επειδή είναι μικρή και αγνή, βγάζει λευκό καπνό. Δεν βγάζει μαύρο που έχουν Είναι μέσω πέσιμο, δεν ξέρω το πιάνει. Θέλω να σας πω ότι η δική μας αριστερά είναι τα μνημόνια της λιτότητας. Λογικό, κατανοητό, κρατήστε την να είναι πάντα έτσι η δική σας αριστερά. Ο Ευκλήτης τσακαλότος έδωσε έναν άλλον προσδιορισμό γιατί θυμόμαστε πάντα τον Γιώργο Παπανδρέου που έλεγε του Έλληνα λαού. Τώρα το πήγε ο Ευκλήτης Τσακαλώτος στα επαγγέλματα και χαρακτηρίζει ή βάζει προσδιορισμό, πώς να το πούμε, μπροστά από τα επαγγέλματα. Και επειδή, και επειδή οι ελληνικοί δημοσιογράφοι δεν έχουν δώσει και τόσο μεγάλη έμφαση στα θετικά μέτρα, επιτρέψτε μου να πω κάποιες λεπτομέρειες. Οι λεπτομέρειες δεν έχουν σημασία όπως καταλαβαίνει ο καθένας, εδώ αξία έχει ο ελληνικός δημοσιογράφος, είναι ο ελληνικός καφές... Υπάρχει ο ελληνικός στο ραδιόφωνο δίπλα. Υπάρχει και ο ελληνικός δημοσιογράφος, σύμφωνα πάντα με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Η Φόφη έκανε ανάλυση με πολύ μεγάλο βάθος. Οι παλιότεροι θυμάστε τη στρατηγική της Εθνικής Λαϊκής Ενότητας. Εσείς οι παλιοί τα ζήσατε αυτά. Και τα ζήσατε στην πράξη. Γιατί ζήσατε καλύτερα με το Πασό. Και αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Όλοι οι φίλοι τη δεκαετία του 80 που κυβέρνησε το Πασόκ και λίγο του 90 έζησε καλύτερα, ζούσε καλύτερα, όχι επειδή το Πασόκ ήταν στην Ελλάδα στα πράγματα, επειδή υπήρχαν άλλες οικονομικο κοινωνικές συνθήκες, επειδή το αγαπημένο μας σύστημα ο καπιταλισμό ήταν σε μια άλλη φάση τόσα χρόνια μετά το δεύτερο παγκόσμιο, σε μια φάση ανάπτυξη λίγο πριν Έρθει η παγκοσμιοποίηση και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά όμως η φόβητα ξεχνάει όλα αυτά, δεν την νοιάζει ο πλανήτη. Ζήσαμε εδώ καλά επειδή είχαμε Πασόκ, όχι επειδή όλος ο πλανήτης εκείνη την εποχή ζούσε καλά. Κάπως έτσι πορεύονται φαντάζομαι να και τα υπόλοιπα με το ίδιο γνωστό αποτελεσματικό βάθο. Έλα ο Αποστόλης Ναι ναι Αμάρε Αποστόλη Μια Παρασκευή περιμένουμε ε, Θα μπορούσες να περιμένεις μια Κυριακή. Μια Κυριακή, το Κυριακή μια Κυριακή Ποιος το περίμενε πως θα ήταν Κυριακή Μια Κυριακή Ποιος το περίμενε πως θα ήταν Κυριακή <laughs> περίμενε κανείς ότι την Παρασκευή θα κλείσει συμφωνία Μια Παρασκευή Ποιος το περίμενε πως θα ήταν Παρασκευή Μια Παρασκευή Ήρθες με τσιπουροπιωμένος κερακτή Ναι, δεν μπορέσει και το τσακαλώτο πρέπει να το βάλετε όλε τι ερωτήσει. Όλε, ναι, όλε, όχι εκεί, όλε. Αυτό ψήφιζε. Πάρτο τώρα στα μούτρα. Τι ήθελε, τσακαλώτο άρπατο μια ώρα. Άντε στο διάλογο. Μέχρι τι δύο ακριβώ τώρα θα τον ακούσουμε. Μέχρι τι τρει θα τον βάλω. Μέχρι τι τέσσερι, όσο λε, θα ανεβαίνει. Θέλω να βρίσω λίγο για τη Συρία. σε επειράζει. Αυτοί οι παπάλισε που έχουν βάλει του αντικτάτορε, α πούμε, στι άλλε χώρε όνομα σαν τα μουχούσα, α πούμε, ή το Μαό είναι και κάτω, όχι το Μαό. Πώ δεν κοινού στην Βορειαϊ Κορέα. Λέμε τώρα, λέμε. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Μόνο όταν δεν του αρέσουν και δεν πάνω με τα νερά του είναι δικτάτορε. Στα υπόλοιπα περνάνε καλά. Στα υπόλοιπα δουλεύουν, να εξυπηρετού δεν καταστατού. Αυτό, αυτό, αυτό ακριβώ. Λάμε τώρα και ο δικτάγοντα αυτή είναι η δουλειά του δικτάτο. Να εξυπηρετεί και... την κατάσταση όταν έρχεται ο πιο ισχυρό. Το παράδειγμα τη Ελλάδα. Να, τάδε. Δικτάτορα με γνωστό την εντολή ο Αμερικάνος. Ένα γιατρό, ένα στενοφόρο του Μαξίμου. Τι πάθατε, καλέ. Λέξει έπαθε 2015. Θύμωσε, νευρίασε, τσαμπουκαλέστηκε. Τι θα κάνουμε, ένα γιατρό, κάτι, οτιδήποτε. Θα του περάσει, μην ανησυχείτε, Α. δεν είναι τίποτα. Όχι, όχι, εγώ ετοιμάζομαι. Να βγω στι αγορέ, ετοιμάζομαι. Πάω να πάρω ρόμπε και καλσόν. Αντιστήχω, έχουμε να και να ασκήσουμε πολλά. Αυτό ναι. Τα χημικά του Άσαντε τα είχαν βρει το 2013 και τα είχαν καταστρέψει κάτω από την Κρήτη και είχε ξεσηκωθεί ο κόσμο. Τα παλιά. Είναι τα παλιά. Α, Ά, έχει και καινούρια. Ήταν η πρώτη παρτίδα. Ε, αυτή τη δεύτερη παρτίδα που την βρήκε. Λα καημένη, άμα θε όλα βρίσκονται. Α, μάλιστα. Ναι, μα. Επίση οι Έλληνε ω γνήσιοι Ευρωπαίοι. Οι Έλληνε πεθαίνουν, δεν συνθηκολογούν. Όταν λέμε οι Έλληνε, εκεί πάει. Λέτε ψέματα! Ψέματα! Οι Έλληνε πεθαίνουν, δεν συνδικολογούν! Και φάνηκε Ως... από τη συμφωνία, δεν συνδικολόγησε κανεί. Αποφασίσανε να πεθάνουμε. Ως γνήσιοι φιλάνθρωποι Ευρωπαίοι, στεναχωριούνται πάρα πολύ όταν βλέπουν τι εικόνε αυτέ με τα παιδάκια που πεθαίνουν στη Συρία. Πολλοί, Αν... πολλοί, βάζουν στεναχωρημένη φατσούλα στο Facebook όλοι. Ναι, Ως... ακριβώ. Αρκεί να μην έρχονται στην Ελλάδα και μας μολύνουν τον αέρα που αναπνέουμε και μα γεμίζουν αρρώστιε γιατί είναι στα ενό στην Ευρώπη του, την πολιτική το 2017 πεθαίνουν παιδιά από η λαρά, η οποία η λαρά έχει εξαφανιστεί από τον κόσμο εδώ και χιλιάδες ε, όχι δεν θα πω, χιλιάδες τέλος πάντων αρκετές δεκαετίες το Αυτά. θέμα δεν είναι η λαρά, το θέμα είναι οι Ιλαρές προσωπικότητες <χω> Να πω στις Έλληνες ότι το Ιράκ ήταν μακριά μας, η Ιουγκοσλαβία ήταν μακριά μας, η Ουκρανία είναι μακριά μας, η Συρία είναι μακριά μας. Όταν θα έρθει εδώ πέρα, να δούμε ποιος θα νοιαστεί για τα δικά τους τα παιδιά, ποιος θα βάζει φατσούλες στο facebook. Ανακοίνωση Ιερά Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Τα σάγια σήμερα τη μεγάλη εβδομάδες σας παροτρύνουμε ή να γυρίσετε επιδικτικό στην πλάτη σας εις το τηλεοπτικόν πέγνιον που φέρει τον τίτλων «Επιβιώσας». Λαϊκιστή «Survivor», πατώντας το κομβίον με την ένδειξη «κλιστόν». «Οφ, ταυτοχρόνος δε, καλούμε τα αδελφάς, Λάουρα, Ειρήνη και Ευρυδίκην, να είναι σεμνώς ενδεδημένες καθ' όλη την διάρκεια της Μεγά Τις καλούμε επίσης να παραδειγματιστούν από τον ασκητικό βίον του Γεωργίου Αγγελόπουλου, λαϊκιστή Ντάνο, ο οποίος ενίστεψεν καθόλυν τη Σαρακοστή, Και φιλονίκησαν για το σύμβολο τη πίστεω με τον άθεο Στυλιανό Χανταμπάκη. Καλά, αγάπη. Κοιτάξτε, τρεσπέκτε, έτσι δεν υπάρχει. Ακόμα και Μισό λεπτάκι, δεν πρέπει να μπει μια σειρά στην ιερά σύνοδο να ξέρουμε. Τι, να, μια οδηγία, κάτι έχει survivor. Τι θα κάνουμε τώρα. Και εμεί οι χριστιανοί, α πούμε, που θέλουμε να πάμε στην εκκλησία, αλλά δεν θέλουμε να χάσουμε και το αγώνισμα. <Λε> Ή να μπει μια τηλεόραση πλάσμα στην εκκλησία, στη θέση του παπά, θα μπορούσε παράδειγμα, για να έχει κάτι ενδιαφέρον. <Λε> Ή τέλο να κοπεί το survivor λίγε μέρε. Τι να κάνω. Λέγομαι Πινελόπη και σήμερα συμπτωματικά έχουμε τέσσερι φίλε γενέθλια. Τέσσερι φίλε γενέθλια. Ναι, ναι. Σημα... Είστε με ευθύνο, <συνθύν> γνωριστήκατε και μείναν τα αυτοκόλλητε. <συνθύν> Γίναμε αυτοκόλλητε και συναντιόμαστε μια φορά την εβδομάδα. Και ήθελα να του κάνω μια έκπληξη. Πε κάτι έτσι, πει κάτι για τα κορίτσια. Τι να πω, τα κορίτσια ξενύχτανε με ένα μυστικό. Φυλάκομαι και εγώ. Πάντα σε ευχαριστώ πολύ. να σας πω ότι η δική μας αριστερά είναι τα μνημόνια της λιτότητας. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία ακούμε από τον Αλέξη Τσίπρα σχετικά με το θέμα του Βαξεβάνη, επειδή βλέπω ότι κάνετε και σχόλια. Ε, είναι λίγο παράξενο να φυλακίζεται, συλλαμβάνεται, διώκεται ένα δημοσιογράφος χωρίς να έχει αποδειχθεί αν έχει δίκιο ή όχι. Είναι ένα κορυφαίο τεράστιο θέμα, θα το άλλαζε αυτό ο Αν δεν έχει προλάβει με όλα τα υπόλοιπα δεν κατάφερε, δεν ξέρω τι παίζει εκεί, υπουργό δικαιοσύνη, να κάνει αυτήν την μικρή διορθοσούλα σε ένα νόμο τέρας Έτσι αλλιώ που έχει γίνει όχι για να προφυλάσει το κύρος κάποιον ή την υπόληψη που φύγεται πάρα πολύ εύκολα, αλλά να διώκει τον όποιον σκεφτεί ότι μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό από το σειρμό. Άλλα μέτρα δεν θα έχουμε, δεν θα έρθουν άλλα μέτρα. Το λέει ο χρυσώνο, αλλά από κάτω είναι η Άννα μισέλ που κάνει τον υποβολέ. Είναι Πάμε. τα τελευταία μέτρα που λαμβάνονται, Πάμε. αγαπητέ κύριε Εξόγωνε, Είναι τα τελευταία Πάμε. μέτρα που λαμβάνονται ει βάρο τη κοινωνία. τι τον νοιάζει όσο είναι ευρωβουλευτή. Είναι τα τελευταία μέτρα, ναι. εάν καταφέρουμε, επαναλαμβάνω, να ανακτήσουμε τη φερενγκιότητά μα και να βγούμε στι αγορέ το φθινόπωρο του 2018. Και το μεγαλύτερο μέρο τη διαδρομή προ τα εκεί έχει ήδη διανυθεί. Άρα είναι τα τελευταία μέτρα. Το λέει και ο Χρυσόγωνος. Οπότε τελειώσαμε. Με αυτό το ευχάριστο, το αισιόδοξο σας αφήνουμε. Δεν έχουμε τηλεοπτική ελληνοφρένεια γιατί στην τηλεόραση είμαστε χριστιανοί. Στο ραδιόφωνο όχι και τόσο. Είμαστε πιο χριστιανοί δηλαδή στο ραδιόφωνο. Σας αποχαιρετούμε. Μαγκαζίνο τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σα. Μόλι είπε μια ανακρίβεια ο Πρωθυπουργό. Είπε ο Πρωθυπουργό Ανακρίβεια. Μισό λεπτάκι να μην λέμε ότι θέλουμε, παιδιά. Είχε. Έχουμε ξεφύγει λιγουλάκι. Κάτι έχω τεκμήριο εδώ είχε... Ε, τεκμήριο, είχε... τεκμήριο. Εγώ είμαι ο παλιό που βγάζει τα εισιτήρια για τα LRJ ταυτά. Και ήταν ο παπά. Ήταν κανονικά με την παλίθια στο χέρι. Ήρθε πλήρω άνθρωπο στο εισιτήριό του και μπήκε. Δεν είχε, δεν είναι ακρατημένη από πριν δηλαδή. Ήθελε να ταξιδεύει, πλήρω το εισιτήριό του και μπήκε. αυτό. πλέσατε ε... να το φάτε. Τώρα τι είναι, η χρονιά του παπά, ήρεμα λίγο. Να ή άδειε, μια αυτό τι θέλετε, Να εξεντώσουμε πολιτικά έναν από του φέρειλπη και πιο άξιου πολιτικού που βγήκαν τα yeah, τελευταία yeah. χρόνια. Τι έγινε, πού ο παπά με LRJ, λέει πάει, έρχεται από δω, φεύγει. Τι έχει είναι δέα. Και πού είναι το κακό να πηγαίνει με έναζέτ. Αμα βολεύει. Αυτό που λέω Βέτα. Αυτά που λέει ο Βέτασ, ναι. Αυτά που λέει ο Βέτας, ναι. Αυτά Αυτά αφού, αφού βολεύει ναι. να κάνει Αυτά. τη μετακίνηση ότι τι ότι θα ναι. περιμένει ο παπά τώρα να του κάνουν εκεί να πάει τη χειραποσκευή σκέφια για να δείτε τι δεν πληρώνει τη βαλίτσα. Ναι, αλλά ήταν αντιπολίτευση, έλεγε εμεί όσοι το λέει και σε αυτού λέει. Ναι, αλλά το είπε μόνο, όταν ήταν αντιπολίτευ. Όταν είσαι αντιπολίτε δεν φαντάει σε τη κλειδί του μεγαλείο. Είσαι αντιπολίτε, είναι μια άλλη συνθήκη. Τώρα σε αυτή τη συνθήκια να τα πούμε. Που πάτε όλοι και κρίνετε. Σωστό, είστε. Το δούμε και στον Άγιο Δομήνικο. Ό,τι θέλει θα κάνει. Ε, να κάνει. Στο Σαββάιβορτ. Στην Καραϊβική πήγε. Δεν κατάλαβα γιατί δεν πάει και στον Άγιο Δομήνικο. Να πάει πιο εξειδικευμένο. <Καπισ potassium British> Αυτό που μου κάνει σκαντάδα πολύ με ανάβει. <χαπ i> <ran> και εσύ το πήρε σοβαρά. Και έτσι το πήρε σοβαρά. Και έτσι το πήρε σοβαρά. Εμένα μου αρέσει μετά που λέει Αγαπημένη μου, μην κλέσει. Βάζε. Ελληνικό 93,2, γεια σα. Α, ωραία, και τη έλα, γεια. Διάσκεψε τώρα, είσαι με την κόμμανα στο κρεβάτι. Ήρθε το άντρα, είσαι κόνη μέσα στην δουλάπα. Ανοίγει τουλάπα σε βρίσκει. Του με να δεν είναι αυτό που νομίζει. Για να χέσει, που δεν θα και φεύγω. Ή θα μπορούσα να πείτε να αυτό που νομίζει για μια ληστεία ήρθα και φεύγω. Κάτι να γλιτώσει. Το ίδιο είναι. Αναγνωρίζεται η δυνατότητα ίδρυση οργανωμένων αγορών χοντρική πώληση νομπών αγροτικών προϊόντων, χοντρική πώληση, χοντρική μεταπιτικών και επιχειρηματικών ταστιωτήτων, ταστειωτήτων, του νόμου στην περιοχή και τσίπρα. Ναι, ο Παπαδημητρίου υπουργό. Ναι, δεν το ξέραμε μέχρι που το εμεί ασχολούμαστε ξέρουμε. Τόση ώρα, προσπαθώ να κάνω αυτή την <laughs> Μετρά τι ώρε, να μετρώ τι χώρε. Κατάλαβε. Καταλαβαίνω. Πάω αγγλικά στρατηγάκι παλιά, από παποδημητρίου τώρα. Πολύ ωραίο σλόγγαν. Και για τα αλεία τζετ των επιχειρηματιών είχε πει ο Τσίπρα, που δεν θέλουν ούτε σ' γραφιστέ να του δουν. Ελπιώ δεν μα αρέσει τη σπέκουλα τώρα των δεξιών. Δεν θέλω τώρα να σε τέτοια, δεν θέλω να είσαι εφελεί. Δεν θέλω να σε αφελεί. Είσαι αφελεί αν το λέω. Καητήρια. Ευχαριστώ. Η Ελληνοφένια σήμερα είναι πολύ καλή. Ναι, επειδή δεν είχε πολύ. Ε, και όχι, σε πλούμιε καλύτερος από καλαμούκι. Καλά, εύκολο.